It's gonna be! Lobotomy. A ten -y, si to E.K.A.S.T.A.G.O.P.E. Lobotomy! Lobotomy! The best thing you can have! You'll never be depressed again! You'll never be sad! All your pain is cleansed! Now let's celebrate. I tell you how you're gonna feel! You're gonna feel ten Το ΕΚΑΣ θα είχε κοπεί. Αν ήταν άλλη στη το εκάστα θα Λέει ο Κατρούγκαλος, αν ήταν άλλη στη θέση μα, το ΕΚΑΣ θα είχε κοπεί. Γι' αυτό είναι αυτή για να μην κοπεί το ΕΚΑΣ. Πάρα πολύ απλό. Τεκμηριώνεται και τεκμέρεται από αυτό που είπε ότι δεν έχει κοπεί το ΕΚΑΣ. Θα είχε κοπεί το ΕΚΑΣ αν ήταν άλλη στη θέση του, κάποια άλλη κυβέρνηση, προηγούμενη ή δεν ξέρω εγώ, κάποια διαφορετική. Εφόσον είναι αυτή, δεν έχει κοπεί το ΕΚΑΣ. Άρα, όλοι εσεί που γκρινιάζετε και λέτε, Σα κόπηκε το ΕΚΑΣ. Κάτι συνταξιούχοι που βγαίνουν στα κανάλια, γκρινιάζουν, φοβούνται, δυσανασχετούν, βλέπουν τα, τα αποκόμματα από τα ATM και βλέπουν τη σύνταξη ότι είναι μικρότερη. Δεν ξέρετε τι λέτε, ξέρει ο Υπουργό. Γιατί με αυτή την κυβέρνηση ο ΕΚΑΣ δεν κόβεται. Αν είχαμε άλλη κυβέρνηση. ευτυχώ όμω όλοι εσεί επιλέξατε αυτή την κυβέρνηση για να μην κόψει το ΕΚΑΣ. Οπότε όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Να συνεχίσουμε έτσι με αυτό το κλίμα των συνταξιούχων και την αγωνία που νιώθουν πηγαίνοντα στα ATM. Το έχει η μοίρα κάθε Ιούλιο γύρω από τα ATM, ειδικά με συνταξιούχου, να παίζεται ένα δράμα. Το περσινό ήταν ψηλό προδιαγεγραμμένο λόγω Capital Control. Υποτίθεται θα ήταν και. Προσωρινό μέτρο. Ε, το τωρινό είναι λίγο πιο έτσι, μεγάλο γιατί θα μπουν κάποια λεφτά τη Δευτέρα, αλλά δεν ξέρει τι ακριβώ λεφτά θα μπουν και αν θα μπουν τον άλλο μήνα που δεν θα μπουν και αυτά που έχουν ήδη μπει ενώ δεν θα τα κόβαν έχουν κοπεί ήδη. Μια γενικότερη ανασφάλεια στα χρόνια τη ανασφάλεια. Προτάσει λοιπόν που επαναφέρουν στο τραπέζι, ιδέε όπω το να κοπεί το ΕΚΑΣ, είναι προτάσει που φυσικά. Δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτηση. Α, well, well ήταν well στη θέση hurt, Το ΕΚΑΣ θα perverts, perverts through through. So Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από πέντε καταστροφικά χρόνια της σκληρής λιτότητας του Μνημονίου θα μπορούσε να βρεθεί ένα βουλευτής που να ψηφίσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα την κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή του μικρού αυτού επιδόματος στους χάμηλους συνταξιούχους. Ποιο μπορούσε από όλου εσά που ακούτε, από εμά εδώ που μιλάμε, να φανταστεί ότι θα υπήρχε βουλευτής που θα ψήφιζε την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Και παραδόξω βρέθηκαν πάρα πολύ, όχι μόνο από ένα κόμμα. Γενικότερα βρίσκονται. Ενώ κανεί δεν μπορεί να το φανταστεί, τελικά κάτι γίνεται και γίνεται αυτό που κανεί δεν μπορεί να φανταστεί. Να ακούσουμε το διαφημιστικό σπότ του ΣΥΡΙΖΑ που έπεισε πολύ κόσμο ότι όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, δεν πρόκειται να πειραχθούν οι συντάξει. Αντίθετα, θα δοθούν όλα αυτά που είχαν πει τότε για τι συντάξει. Ζώ με 300 ευρώ το μήνα Δεν μου φτάνουν ούτε για γιατρούς και φάρμακα Αν συνεχίσουν έτσι Ανησυχώ ότι θα κόψουν κι άλλο τις συντάξει. Επίζω Αλλά αυτή η νίκη με κάνει να ελπίζω Η Ελλάδα προχωράει Η Ευρώπη αλλάζει Η ελπίδα έρχεται ΣΥΡΙΖΑ Αυτό ήταν το κανονικό, το σποτάκι το οποίο έπαιζε και ο κόσμος βλέποντάς το ένιωθε ότι δεν πρέπει να επιζεί μόνο αλλά να ελπίζει. Ήρθε η ελπίδα, ήταν και η πρώτη φορά και η δεύτερη και η Ευρώπη άλλαξε και πώ άλλαξε. Ε, αλλάζουμε λίγο το σποτάκι, παίρνουμε τα βασικά τους συστατικά και τα μπολιάζουμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από τα ATM αυτές τις μέρες. Τώρα τι θα κάνει, Για δείτε, 720, 552. Τι συγκρίνεται τώρα, Μπουρούν, συζητιέται αυτό το θέμα. Αυτό είναι έγκλημα δηλαδή. Αν συνεχίσουν έτσι, ανησυχώ ότι θα κόψουν κι άλλο τι συντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε για το τέρμα, δηλαδή για το φούντο, για το πηγάδι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τώρα βλέπετε ότι σε πρώτο, πρώτο βήμα μα πάνε τι υπηκουρικέ 10 μέρε πίσω. Δεν ξέρουμε τον χρόνο εάν θα πάνε και οι κύριοι οι Και δεν ξέρουμε επίσης το χρόνο εάν θα παίρνουμε τις συντάξεις που παίρνουμε σήμερα. Αν συνεχίσουν έτσι, ανησυχώ ότι θα κόψουν κι άλλο τις συντάξεις. Τώρα με αυτά θα πει όσο ενίκιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, φάρμακα, κοινόχρηστα και τα υπόλοιπα θα πάμε στα μπουζούγια. Η Ελλάδα προχωράει, η Ευρώπη αλλάζει, η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ 42 ευρώ μου κόψανε, που να τους σκοπούν οι, οι ώρες τους. Και ωραία δεν είναι έτσι η διαφήμιση, δεν έχει εμπλουτιστεί, έχει νεύρο περισσότερο. Οι προηγούμενοι ήταν δύο ηλικιωμένοι και πλαδαροί που ήλπιζαν. Ενώ ετούτοι εδώ δεν ελπίζουν σε τίποτα, μέχρι και για μπουζούκια. Αναφέρανε μήνυμα ακροάτριας, το Ρώσο εμείς λέμε αυτά, στέλνει το εξή. Και λέει, η μητέρα μου, συνταξιούχος δημοσίου, 58 ετών, έχει πιστοποιημένη 94% αναπηρία. Σήμερα τη έκοψαν 70 ευρώ από μια επικουρική. Μίλησα με το άλλο επικουρικό και θα κοπεί και από εκεί. Επικοινώνησα με το γραφείο του κ. Πετρόπουλου, Υπουργό είναι, να ρωτήσω αν προβλέπεται εξαίρεση από τις περικοπές για τους ανάπηρους. Και μου απάντησαν ότι δεν πρόκειται για περικοπή, αλλά για αναπροσαρμογή. Καλημέρα. Λοιπόν. Η Αγγελική Νιακροάτρια που στέλνει όλο αυτό, όντως δούμε τα θετικά τη υπόθεση. Δεν είναι περικοπές, κακώς γκρινιάζουν, είναι αναπροσαρμογές. Ή αναπλαισίωση, όπως έλεγε ένας βουλευτή ο Σεβαστάκης, του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα παράθυρο που τον άκουγα, αναπλαισίωση των συντάξεων, αναπροσαρμογή. Όχι περικοπή, περικοπές δεν έχουν γίνει, άλλωστε το είχε βεβαιώσει και ο Κατρούγκαλος ότι δεν θα γίνει Ακούστε, η διαπραγμάτευση δεν έχει μόνο ένα ζήτημα, έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα. Mm -hmm. Επομένω, θα δούμε στη φάση τη διαπραγμάτευσης την ένταση τη μάχη που θα κάνουμε. Υπάρχουν πράγματα που είναι εντελώ αδιαπραγμάτευτα, υπάρχουν πράγματα που θα διαπραγματευτούμε. Ξεκινάμε όμω με αφετηρία. Φτάνουν πια οι μειώσει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Δεν είναι οι συνταξιούχοι τα συνήθει θύματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοικοκυριά που ζουν μόνο από τι συντάξει. Ε, αυτή λοιπόν η κοινωνία μα φωνάζει. Όχι άλλε μειώσει. Δεν υπάρχει κυβέρνηση τη αριστερά που να κυβερνά ερήμη τη κοινωνία. Φτάνουν πια οι μειώσει, φτάνει, φτάνει, φτάνει. Nice Φτάνουν πια οι μειώσει, φτάνει, φτάνει, φτάνει. Όλοι, χτύπησε και το χέρι στο τραπέζι, το είπε και τρει τέσσερις φορές Άρα όλοι εσείς που νομίζετε ότι σας έχει μειωθεί τάχα μου Να ξέρετε ότι έχει γίνει η περίφημη αναπροσαρμογή Και όχι μόνο αυτό, ανοίξτε τσέπε, ανοίξτε πορτοφόλια Έρχεται και η 13η Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων Όπως γνωρίζετε έχουμε ήδη δεσμευτεί για σταδιακή αποκατάσταση των χαμηλών συντάξεων Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστογένων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 σύνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη ως 700 ευρώ το μήνο. Είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού. <Έξιόραμε> να βαστάξουμε. Yeah. <Φιλήσεις> Είναι ένα ελικιομένο. Πάντα ένα προφηποό έχει μια συνάντηση με έναν ηλικιωμένο και βγάζει είδηση Βγάζει εικόνα και κατάσταση. Ο ηλικιωμένο εδώ του λέει να βαστάξουμε ελπίδε. Και λέει ο σύπαρα να βαστάξετε. Α, ωραία λέει. Θα βαστάξουμε ελπίδε. Δεν βάσταξε τίποτα άλλο, δεν ξέρω αν βαστάει και ο ίδιος ηλικιωμένος, είναι λίγο παλιό αυτό, παλιό, πριν δύο χρόνια, τότε που ο Τσίπρας έλεγε σε όλους να βαστάξουνε, έλπιδες τότε που ο Σαμαράς ως Πρωθυπουργό έλεγε περίπου αυτά που λένε και τούτοι εδώ για τους συνταξιούχους. Και ω Πρωθυπουργό σας λέω σήμερα εδώ, εγγυώμαι ότι δεν θα υπάρξουν πλέον καμία απολύτως μία σε συντάξεις και σε εισοδήματα. Καμία. Ja stfasi tis anaptixis. The bottom You will sense no longer when they lock you up will you and Angus από Να λεφτούν μέτρα για την περιστολή τη πατάλη. Αλλά δεν ήταν πατάει σύνταξη των 700 ευρώ που έκοψε πέρσι και που την έχει πληρώσει πολλά απλά ο συνταξούχο από τι κρατήσει που δούλευε. Αυτή την τεράστια αδικία. Θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να αποκαταστήσω το ταχύτερο δυνατόν. Δεν έκανε ποτέ τίποτα. Ποτέ τίποτα όπω θυμόσαστε το αντίθετο. Δεν πρόλαβε το... και αυτός. Δεν πρόεβευα. Ξαναγκάστηκε και αυτός. Εξαναγκάστηκε και αυτό πάνω που θα κάνει. Έφερε. Όταν θα έκανε για του συνταξιούχου την αποκατάσταση τη αδικίας, Οι Σιριζέι περίπου λένε τέτοια. Ο Σαμαρά περίπου έλεγε τέτοια. Ο Γιώργος δεν έλεγε περίπου τέτοια. Ο Γιώργο που περιέκοψε, μάλλον έκανε αναπροσαρμογή, όπω λένε και οι τωρινοί, στι συντάξει. Το είχε πάει, το είχε τερματίσει. Είχε αποδεχθεί ότι οι συνταξιούχοι ποτέ δεν θα πάρουν λεφτά, αλλά δεν έδινε σημασία στα λεφτά. Για το Γιώργο όλα αυτά ήταν λεπτομέρειε. Μέτραγε ο σεβασμό και ένα απλό χαμόγελο. Προχθές σε μια εκπομπή με προβλημάτισε, με προβλημάτισε, με προβλημάτισε ένας συνταξιούχος όταν με ρώτησε. Μπορώ να ζήσω με 400 ευρώ? Μπορεί να λείπουν και τα χρήματα. Μπορεί να λείπουν και τα χρήματα. Λείπει όμως και κάτι ακόμα. Δεν πρέπει να προσθέσουμε στα ευρώ που δίνουμε και την ανθρωπιά. Πόσο κοστίζει ο σεβασμός ενός δημοσίου υπαλλήλου απέναντι σε έναν συνταξιούχο. Δεν έχει τιμή. Είναι αξίας ανεκτήμητης. Μπορεί να λείπουν και τα χρήματα. Λείπει όμως και κάτι ακόμα. Η ανθρωπιά. Ο υπάλληλος να σέβεται, να έχει σεβασμό, να είναι σεβαστικός όπως λέμε ο υπάλληλος. Αυτό για τον Γιώργο. Όταν ήταν πρωθυπουργό και λίγο πριν γίνει, ήταν το σημαντικό σε σχέση με του συνταξιούχου. Τα λεφτά μπορεί και να λείπουν. Άλλωστε, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Και που έρχονται, πάνε σε φάρμακα, δεν είναι για καλό σκοπό. Ενώ η συμπεριφορά, το χαμόγελο, το να τον δεχόμαστε καλά, να είμαστε ευγενικοί προ του συνταξιούχου, να σκωνόμαστε στο λεωφορείο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για το αγαθοβιόλικο μυαλό του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Τσίπρα δεν ήταν τέτοιο, δεν είναι. Αγαθοβιόλιο είναι λίγο πιο σκληρό, τον λε. Ας μην είμαστε υποκριτές. Ας ξεχάσει η μητέρα σας τη σύνταξη. Θα πηγαίνουν πρώτα στους πιστωτέ τα λεφτά και μετά στους συνταξιούχους. Ας ξεχάσει η μητέρα σας τη σύνταξη. Μην ταράζεστε, μοντάζιν αυτό, δεν το είχε πει έτσι, αλλά έτσι το κάνει όμως. Ουσιαστικά είναι σαν να λέει σε κάποιον γιο-κόρη: Α ξεχάσει η μητέρα σα την σύνταξη. Εδώ ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα, σήμερα με λίγου συνταξιούχου και ό,τι άλλο προκύψει. 211 200 Το τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντα real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio-papakirialfm.gr. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο. Και με του πονεμένου, γιατί όλοι οι Και οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι προκαλείται πόνο. Όχι στου εαυτού σα, δεν νοιάζεται κανεί. Στου εργοδότε, ναι, σίγουρα οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι. Αλλά οι άνεργοι, μάλλον, χαράσουν του εργοδότε. Αλλά να πάμε στου συνταξιούχου, οι οποίοι με την συμπεριφορά του, με την ύπαρξή του, με την γκρίνια του στην καθημερινή και την ευχαριστία του, προκαλούν πόνο σε αυτού που κυβερνούν αυτό τον τόπο. Διαχρονικά έχουν προκαλέσει πόνο. Θα ακούσουμε τι καναδιοτρει πονεμένου και με αυτού πάμε στι διαφημίσει. ναι. Πονάμε, το καταλαβαίνω, το πονάω και εγώ. Oh, oh, δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Μην νομίζετε ότι εγώ ως άνθρωπος και ως πολιτικός θέλω αυτά που κάνω, θα μου αρέσουν αυτά που κάνω και τα χαίρομαι. Ανασύγωσε με λίγο το Μαξιλάρου που με έχεις έτσι κέφαλα. Είναι πολύ σκληρά και για μένα προσωπικά. Oh, μην με αφήνετε να τήραν έτσι. Μην με αφήνετε. Ναι. Πονάμαι. Κάντε με κάτε ρε παιδιά. Κάντε με κάτε ρε παιδιά. Θα πρέπει ο νους μας να πηγαίνει εκεί που πρέπει. Στο συνταξιούχο που πλήρωσε για το μεροκάματό του με την ασφάλισή του και βλέπει τη σύνταξή του να εξανεμίζεται. Εκεί πηγαίνει ο νους μας γιατί εμείς είμαστε κατεξοχήν η παράταξη η λαϊκή. Oh, oh. Η Γρήουλα στο χωριό και εγώ σε χωριά, 300 χωριά έχει με σεινή εκλέγομαι από το 77. Oh. Αυτούς πονάω. Oh. Εγώ πονάω, κύριε μου, συμπάσχω. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Και κάθε βράδυ αυτό μόνο σκέφτομαι. Ναι, ναι, κύριο, κύριο, πονάω, κύριε Πολυβέτσιο, έγινε πονάω. Μα σα λέω, πονάω πρώτο. Έρχομαι εδώ έχοντας στο μυαλό μου τον κάθε συνταξιούχο που βλέπει να περικόπεται η σύνταξή του. Ο ο ο ο... Γιατί πονώ για τον τόπο αυτό ο... και πονώ για την κατάσταση κάθε Έλληνα. A i ten, άλλη też to jakoś je Then you'll all be vegetables, you might smell a bit, but after your lobotomy, You will not know it. gonna be. it's gonna be love for me ait análysi thèse mas to ekastagi kopi bravo Ευτυχώς όμως δεν είναι άλλη στη θέση τους, άρα το ΕΚΑΣ δεν έχει κοπεί. Είναι απλός συλλογισμός. Συνεπάγεται από αυτά που λέει ο κύριος Κατρούγκαλος. Είναι και ο κύριος ε, Δρίτσας, κάτω εκεί στον Πειραιά. Ε, έχει πει, έχει ξεπεί, έχει ξεπεί σε αυτά που έχει ξεπεί στην αρχή και μετά έχει ξαναπεί αυτά που έχει ξεπεί και πει. Αυτά τα πολύ ωραία που βλέπουμε και παρακολουθούμε πώ κάποιο μπορεί να καραγγεζοποιηθεί πολύ άνετα σε αυτή την Κυβέρνηση, μόνο με τη συμμετοχή, αλλά κυρίως και με τις δικαιολογήσει των αδικαιολογήτων. Έτσι λοιπόν, με αφορμή και ευκαιρία με την Κόσκο και τη συζήτηση στη Βουλή και όλα αυτά τα πολύ ωραία που συνέβησαν και σε αυτό το τομέα, ο κύριος Δρίτσας μας είπε για τους καταναγκασμούς. Η κυβέρνησή μας είχε τοποθετηθεί ότι δεν είναι υπέρ τη λύση των ιδιωτικοποιήσεων για στρατηγικής σημασίας παραγωγικού τομείς της χώρας και ειδικά για τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Η μάχη της διαπραγμάτευση, όπως δόθηκε κατέληξε σε ένα συμβιβασμό ο οποίος είχε θετικά στοιχεία και στοιχεία ανοιχτή προοπτικής είχε όμως και επόδινες Λύσει και μέτρα και είχε και επιλογές όπως αυτή που δεν ήταν συμβατές με τις προγραμματικές με διακηρύξεις. Αυτό δεν αποτελεί η προγραμματική, δεν αποτελεί η προγραμματική, αποτελεί όμως πράγματι μια αλλαγή πλεύσης και μια προσαρμογή σε μια επιλογή σχεδόν καταναγκαστική. Είδατε τι τραβάνε. Να θέλουν να κάνουν άλλα και τελικά να κάνουν άλλα. Δεν υπάρχει χειρότερο. Πριν πάμε στο λαό, μια πολύ ωραία είδηση που έρχεται από την Ευρώπη που όλοι έχουμε αγαπήσει, από την Αυστρία. Συγκεκριμένα θυμόσαστε, στι 22 Μαου έγιναν οι εκλογέ, ο δεύτερο γύρος του εκεί και ήταν ο ακροδεξιό και ο πράσινο των πρασίνων. Και οριακά βγήκε ο πράσινο με 50,3. Ο ακροδεξιό είχε πάρει 49,7. Προσέφυγε ο ακροδεξιό στο δικαστήριο τα εξέτασε το συνταγματικό δικαστήριο και ακυρώνει τις εκλογές και πρέπει να ξαναγίνει πάλι ο δεύτερος γύρος για να δούμε αν θα βγει ο ακροδεξιός ξανά μανά ή θα ξαναβγεί ο πράσινος. Αυτά τα πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα, ήδη σε έχεις κάσει εδώ και λίγη ώρα, κυκλοφορεί παντού από την Ευρώπη που όλοι έχουμε αγαπήσει. Ναι. Δεν το πιστεύω, το σιώξω με την μία. Δεν σε έχω ξαναπάρει είμαι η πρώτη φορά, θα ακούω όμω. Μένω στο εξωτερικό, με πάει τώρα φίλο μου στο αεροδρόμιο. Πώ <συλός> πάει. Ο φίλο μου ψηφίζε κεριάκο με το δάκι, τι έχει να πει. Ξέρει κουφάλα <συλός> τι κάνει, όχι του ψήσει, Κυριάκο, που σε πάει στο αεροδρόμιο. Γράβματα όλοι μπράβο. Α, στηρίζει, απομέσω. Εγώ δουλεύει για ένα φυλλακι. Τέλο, όταν είσαι έξω όμω, Παναγίτσα αυτό εδώ μέσα να ξέρει. Αυτό λέω κι εγώ. Ναι, ναι, Παναγίτσα. Ούτε με τον κρίνο. Εκρεβαίνω στην έδωση να συγκεντρώσει μόνο. Τι λέει ο Τέτοιο είναι Δεν είναι τέτοιο, τώρα τρολάρει λίγο ναι, και... Ρε, Άμα είναι τέτοιο θα τον σα Σας πω εγώ τι κάνει τώρα Σε τι μαγαζιά τον έχω δει έξω και με πιες Αλλά θέλω να με τέτοιο, μη χωρίσω ζευγάρια Αλλά μα είσαι ωραία γκόμενα να χωρίσω ζευγάρια Δεν με νοιάζει Αν το Παπαθεμελή έχει καταδείξει, πρέπει να συμπάρουμε 100 φορέ να συμμετύχουμε μία. Γιατί παίρνει το Παπαθεμελή 100 φορέ τηλέφωνο, για ποιο λόγο. Όχι. Το Παπαθεμελή πρέπει να το κοιτάξει δύο φορέ να το ρίχνει μία. Α Τι μου θύμισε τώρα, Παπαθεμελής Έλατε Τι ωραίε εποχές Που έβγαινε στην παρανομία για ποτό μετά τι δύο. Ξέρει γιατί δεν πάμε καλά στην Ελλάδα. Γιατί τα κάνουμε μισά. Ο Τατσόπουλο τήρηξε τη μισή Αθήνα. Ναι. Ο Γιουργάκη καθάρισε τη μισή Στοκχόλμη. Σωστό. Κούλη ήθελε να απολύσει του μισού δημόσιου υπαλλήλου. Ε γιατί ο Μήπως είναι καλύτερα. Να καταλάβει, παιδί μου, το ότι τα κάνουμε όλα μισά. Έχουμε φτάσει στο σημείο να πωλείτε το καρπούζι στη μέση κομμένο. Φίλυρα από εκεί να καταλάβει: μισό, μισό. μισό καρπούζι, χάνει τη μισή καρδιά δηλαδή του καρπουζιού. Τι μισό, παιδί μου, ε, μπράβο, Από εκεί να καταλάβει: Όχι του Τι καλά, ότι είναι να <laughs> <Σιλανδε> Και δεν ξέρεις ποιος θα πάρει το κουκούτσι Τέλος πάντων Ναι, Αποστόλη ετοιμόλογε. Απάντησε με πιο ένδυμα το Πασό και ο Ανδρέα Παπανδρέου εξαπάτησε τον ελληνικό λαό. Και με ποιο ένδυμα σήμερα εξα, εξαπάτησε ο Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Περίμενε, περίμενε. Είναι Όσο περίμενε, ξεκινάμε το... σαν δεδομένο ότι ο Ανδρέα Παπανδρέου εξαπάτησε τον λαό. Δεν το ανέχομαι αυτό. Ε, κοίταξε, φόρησε ένα τσιμπάγκο. Αυτό δεν σημαίνει εξαπάτηση, ε, ε, ε... δεν ε... καταλαβαίνω. Μην καταλήξουμε τα πάντα και Όχι, τη λογική θα... μα θα... ότι εξαπάτησε ο Ανδρέα Παπανδρέου. Είπαμε να λέμε. Με ε, Σε παρακαλώ ναι, ναι. πολύ. <laughs> Εδώ γελάτε. Περαστικά μα. Το τσουνάμι είναι μεγάλο, κύριε. Εγώ δεν θέλω λιμοσύνη, κύριε. Ασφαλώ. Είναι αντίδωρα. Δεν είναι. Δεν Είμαι 15 χρόνια στο Μαρινόπουλο. Και άλλοι τόσοι μεγάλοι άνθρωποι. Πού θα πάνε αυτοί οι 60χρονοι. Πού Συντάμι. θα πάνε. Τι είναι συζητάμε τώρα, κύριε. Δηλαδή, έχετε γραπτέ εγγυήσει. Πού θα αυτοί γίνουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Φτάνει πια με του υπεχειρηματίε. Φτάνει πια με, το, με την καμπάτσα. Μόνο αυτού προστατεύουν. Κανέναν άλλο. Επιτέλου, μη σάφι! Τον άκουσα τον άλλο τον τύπο από το Μαρινόπλο. Και θέλω να του πω κάτι. Το κακό είναι ότι όταν μα μπαίνει το δάχτυλο τότε αντιδράμε όλοι. Αυτό. Ε, ότι ο Μαρινόπουλο μπαίνει στο άρθρο 99 ξαφνικά. Yeah. Ξαφνικά από το όχημα του Μαρινόπουλου. Yeah. Που είναι 2-3 χρόνια που μπαίνει yeah. μέσα yeah. σε Μαρινόπουλο, σε Καρφούρ και σε τέτοια. Και έχουν τα κολόχαρτα yeah. σε ένα ράφι μόνα του. Yeah. Λε και yeah. είναι βραβείο, κάτι. Yeah. Λε και πα σε μουσείο. Yeah. Είναι ο ένα πίνακα εδώ, άλλο εκεί. Yeah. Ένα ράφι yeah. κολόχαρτο, yeah. ένα απορριπαντικά, ένα κολόγιε. Τώρα ήταν ξαφνικό που κλείνει ο Μαρινόπουλο. Το αυτόν το φίλο του Με ότι δεν έχει ακούσει τότε απεργή κοινότητα τότε είχε συμμετέχει. Δεν ξέρω το παιδί μπορεί να έχει συμμετέχει. Γενικός λέω ή όταν μα μπαίνει το δάχτυλο αρχίζουμε κάτι δράμα. Όλοι μας. όχι αυτός μόνο και εγώ το ίδιο. Αντε άλλε στη θέση μα το κάστα για κοπη. Και μέσα σε όλα αυτά, φεύγει ο Πρωθυπουργό το βράδυ, πάει στην Κίνα και καλά κάνει και πάει. Πρέπει να στηρίξει κάποιο την κινέζικη οικονομία. Και αν δεν συμπαρασταθούν οι Έλληνε, του Σέρμου, του Κινέζου, ποιο θα συμπαρασταθεί. Αποδίδουμε στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία στι υφιστάμενε κινέζικε επενδύσεις στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένη και τη σημαντική δραστηριοποίηση τη Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Η Ελλάδα θα αποτελεί πάντα στήριγμα για τον Κινέζικο λαό όταν το έχει ανάγκη. Πάντα τέτοιοι ήμασταν τόσο καλοί. Στηρίζουμε και τον Κινέζικο λαό όταν το έχει ανάγκη. Φαντάζομαι το έχει για να πηγαίνει και ο Πρωθυπουργός. Εμείς, οι Έλληνες, στηρίζουμε τους Κινέζους. Μια και τελείωσε τώρα η ελληνοφρένεια, η τηλεοπτική. Απολογιστικά, λέω: Αυτό που μου άρεσε είναι ότι σκινεί το ρότερο πλάνο. Μην που ο αρχισυντάκτη πτίνει το ομοίωμα του Τσίπρα. Νομίζω ότι ήταν μέσα στην ψυχή όλων των Σιριζέων των Απογοητευμένων. Ωραία σκηνή, δηλαδή. Εσά, μάλλον χρονιά, για κάποιο λόγο παραπάνω. Ναι, αυτή όλη τη χρονιά το πιο ωραίο σκηνικό. Οπολά ήταν τα ωραία, τώρα μη σου αδικό. Βελτιώθηκε και σαν ηθοποιό και τα λοιπά. Ε. Αλλά εκείνο εκεί μίλησε μέσα στην ψυχή μου και νομίζω μίλησε και μέσα στην ψυχή των Απογοητευμένων Σιριζέων. Που είχαν πιστέψει τον Τζίπρα. Μου αρέσει να διαχωρίζει αυτού, αλλά Ασφαλώς νομίζω το ίδιο. Είσαι. Ασφαλώς Και μάλιστα, αν μου επιτρέψει να συμπληρώσω και να του πω πέρα, το φτύσιμο ήταν εντάξει. Αυτό που θα θέλα να κάνουν οι ίδιοι. Απλώ πρέπει να έχουν υπόψη του ότι η σοσιαλδημοκρατία ανέκαθεν στην ιστορία έπαιξε τον ρόλο το να υπονομεύει το κίνημα, το εργατικό κίνημα, να λειτουργεί σαν βαλβίδα εκτόνωση στην οργή των λαών και είναι εφεύρημα τη δική του δαστική τάξη. Αυτό, τίποτα άλλο, Μην σε κουράζω άλλο. Δεν σα ακούω καλά, συγγνώμη. Έλα, λέγεται, παρακαλώ. Ε, τώρα σα ακούω. Να, για ξεκαθάρισε μου κάτι, Εσύ, γιατί δεν άκουσα καλά. Ναι. Η τοποθέτηση τη εκπομπή ω προ τον Brexit, άριστα ω αριστερή εκπομπή, είναι ότι αποτελεί ριζοσπαστική κατεύθυνση ή μύρο ριζοσπαστική κατεύθυνση, Ριζοσπαστικότατη. Ναι. Κοίταξε να δει. Οποιαδήποτε έξοδος τέτοιου τύπου ναι. σε καλή κατεύθυνση είναι. Ναι. Τώρα ναι. ότι η Βρετανία ναι. βγαίνει από την Ευρώπη και επί τη ουσία θα αλλάξει κάτι. Στην Βρετανία δεν θα αλλάξει κάτι. Μάλλον <σκίσω> τα δεσμά δεν είναι τα ευρωπαϊκά, τα δεσμά είναι τα καπιταλιστικά. Εσύμφωνοι, τι θε άλλω <σκίσω> <Παόλο. σκίσω> να σου πω, το Παόλο. Δεν θέλω να μου πει αυτό. Εγώ απλά ακρούω το καμπανάκι του κινδύνου ότι έξοδο από την Ευρώπη ζητάνε και οι φασίστε, α πούμε. Δηλαδή, ο στόχο από μόνο του δεν είναι αποτέλεσμα, δεν είναι δείχνει τη ρίζο ούτε κάνει δημοκρατικέ διαδικασίε. Και ο Χίτλερ με εκλογέ ανέβηκε στην εξουσία, αν με πιάνει δηλαδή τι εννοώ. Σε πιάνω, ειδικά εμεί οι αριστεροί, βάζω και τον εαυτό μου μέσα και δεν γνωρίζουμε μα προσωπικά. Πάντων, μήπως θα έπρεπε, θα έπρεπε να είμαστε δύο φορές πιο υποψιασμένοι για το πού στο διάλοπαν τα πράγματα και μήπως τελικά το Brexit είναι ένα σύμπτωμα μιας ας το πούμε χειροτέρευσης των πραγμάτων που θα προέλθει από αυτή την κακή πραγματικότητα. Mm, Ο Τσίπρα κατά τη γνώμη σου είναι αριστερό ή δεξιό. Αριστερότατο. Ο πελάτη που μου είπε είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό. Κεντρό λέει πάνω στον άξονα. Τον άξονα κατάλαβε τι είπε για άξονα, ε? Α, για έξι είσαι δεν καταλαβαίνω. Τέλο <laughs> πάντων. Μπορούμε να πούμε το λευκέ των ταχυτήτων. Μπράβο, μπράβο, αυτό με το πούτο το θυμάσαι, με το πούτο, ε. που σου άρεσε ο ναι, ναι, ναι. Δεν μου λε κάτι τώρα, είπε Είπανε εκεί στο Μέγκα γιου εργαζόμενο του Μαρινόπουλου ότι ο Τσίπρα δεν έφερε τα μνημόνια τόσα χρόνια και κάτι τέτοια. Διαρώτα τη Σιριζέα εκεί, τη φίλη μα. Ο Σύπρα εδώ και δύο χρόνια με ποια χοντρούλα κάνει παρέα ξανδούλα. Μήπω αυτή η κυρία έφερε τα μνημόνια στην Ελλάδα και έχει και γερμανικά συμφέροντα γιατί υπάρχουν γερμανικά σούπερ μάρκετ. Διαρώτα τη Σιριζέα. Φθινιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Θα λε του κόλου δηλαδή. Του κόλου, ναι, ναι, ναι του κόλου. Αν θα πάει το παιδί το δικό μου και το δικό τη για 300 ευρώ μετά να μην παραπονιέται η φίτσα. Ε, <Το> Και ήρθε η ώρα για τις παραγγελίε, αφιερώσεις σα Όπως κάθε Παρασκευή τώρα στο τέλος Να σας πούμε καλό Σαββατοκύριακο Αμέσως μετά μαγκαζίνου γεια σας kukla. Hop, Πήρε τηλέφωνο για να ζητήσω παραγγελία για την παρασκευή. Σε παρακαλώ μου βάλει εκείνο που ήθελε να σου κάνει Ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Εγώ τώρα σε πήρε για να σου κάνω ένα παράπονο. για την παρασκευή να μου βάλει και δεν μου τον Μερτάρω με ΣΥΡΙΖΑ τελευταία, γι αυτό, γι' αυτό σου κολλητεύω. Σε παρακαλώ, βάλτε την Παρασκευή να το ηχογραφίσω γιατί αλλιώ θα σε χωρίσω. Γεια σα. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, κάποιος κύριος, ο Κύπριος αδερφός είσαι παρακαλώ, ε, ο κύριο Ο ίδιο που με είναι αδερφέν Κύπριεν; παρακαλώ... ήταν προχθέ των εκπρόσωπων σα στον Πρωθυπουκό, στην Trimerin με τον Τζίπραν και τον άλλων των Αιγύπτιων. να μιλήσουμε, λίγο. Να μιλήσουμε λίγο. Ε, Είδα στο ίδερνετ, ε, ότι Ego, po iha Κάποια φορά παρακαλώ σε ένα ραδιοσταθμό. Είχατε μιλήσει σε ραδιοσταθμό και τι είπατε. Για τη ματρική μεγαλώνησόν τα προβλήματά τη. Τέλο πάντων κύριε Μπαρπαγιάννη, αυτόν πρέπει να κοπεί οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε γιατί. Απαγορεύεται κύριε Μπαρπαγιάννη να βγάζετε εμένα στο ίντερνετ. Μα είμαι κάθαρμαν τη κοινωνία, αγαπητέ. Πού να βγαλεί σάκριν με έναν κάθαρμαν τη κοινωνία, με έναν κατακάθιν. Σα παρακαλώ μιλάω σοβαρά. Εγώ νομίζει κάνω πλάκαν. Να καλέσουν τον δικηγόρο, παρακαλώ να σα κάνω μιλητήριο. Να... Να... Καλέσει παρακαλώ και να το τρατάρουμε και κάτι να μελομακάρον ο Χριστιού για να έρχονται Στους καλεσμένους πάντα δίνουμε Δεν κοροϊδεύον καθόλου Να κόψετε παρακαλώ το σποτάκι από το ίντερνετ οπωσδήποτε θα πάμε διχαστικώς Μας λογοκρίνετε αδερφέν Κύπριεν Θα σας πάρω στο Ισανγελέα Θα μας κλάσετε τα αρχίτια Δεν τρέπεστε ακόμα να βρίζετε μεγάλο άνθρωπο τόσα χρόνια πάνε Μακούνς Κ Sej Ποια νόημα του Τσολιά. Ναι, ναι. Αμπά, γιατί. Ε, ήταν ωραίο και το τρίτο. Α, χαίρομαι. Ε, εμφάνιση. Εγώ ποια είχα επιλέξει τελικά. Δεν θυμάμαι. Σούβολα είναι όμως. πάντων, μπορεί να βάλει την Παρασκευή παρακαλώ, και τη γυναική εμφάνιση του πρώτο όμω. Το πρώτο, πρώτο τη άρεσε καλύτερα από το δεύτερο. Όχι, θα το αφαιρέσω κοντά στο δίχαλο, που θυμίζουν τάματα σε χριστιανικό προσκύνημα και οι οποίες αγιονάρες σφαλιαρίζουν τη φτέρνα στο κατέβασμα της σκάλας δημιουργώντας έναν ενοχλητικό ήχο τύπου πλάτς-πλάτς Θα απαγορευτεί αυστηρά το βάψιμο νυχιού σε στυλ γαλλικό ως ξεπερασμένο καθώς και το βάψιμο νυχιών ποδιού σε μαύρο που παραπέμπει σε μελανιασμένα από την πόρτα μαγκωμένα νύχια έτοιμα να πέσουν Οι θα ποινικά. Για προσβολή τη αισθητική, για έκθεση των συμπολιτών σε κίνδυνο τύφλωση και θα προβλέπετε ποινή φυλάκιση, ακόμα και ποινή αφαίρεση στον κάτω άκρο. Ευχαριστώ. Μιλάτε, δείχνετε πληγέ αλόφρονε του τρόπου. Μιλάτε, δείχνετε πληγέ αλόφρονε του τρόπου. Θα ήθελα για την Παρασκευή, αν είναι εύκολο, το θεωρητικό των Λεωνίδα, αυτά που έλεγε τώρα προηγουμένως, ναι. και μετά τον Κουτσούβα που λέει «This is Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα ήπιων ασκήσεων. Όπως είναι στην ανατολικού τύπου γιόγκα, Η οποία όμως τι γίνεται στην ανατολικού τύπου γιόγκα, Οι έχουν την νοοτροπία Το να α, κάνουν τις ασκήσεις με ακινητοποιημένο το νου Άλλωστε διαλογισμός στην ανατολική διδασκαλία Είναι η απουσία του νου Φί. Η ακινητοποίηση του νου Φί. Εμείς στον ελληνικό διαλογισμό δεν έχουμε το ίδιο Δεν ακινητοποιούμε το νου Αντίθετα, θέλουμε ο να δουλεύει Αλλά πρέπει να είναι συγκεντρωμένο σε ένα πράγμα This is a pipe Αυτό είναι μια πίπα Μα είναι δύσκολο να είσαι αστέρι Να σε τόσο γαμάτος όσο εγώ Να θέλουν όλοι να σου σφίξουν το χέρι Και να ζητάνε αυτογράφο Μα δεν είμαι έτσι εγώ Είναι ένα πλάσμα καπηνό Ξέρεις, όλοι μας Απλά Το δικό μου Είναι πιο φωτεινό. Λοιπόν θέλω να μου βάλεις Σονάτα σε μίζονα παραγγελιά Για Παρασκευή πάνω στους μουζουράκης αφιερωμένο κάτι για αστέρια Αν δεν είχα τόση ομορφιά, φωνή Και γαλανά Είμαι και σπια δεν θα κάνω ουρά και έτσι θα χαμονούμε. Άλλα, πω αληθινά. Γιατί παρτούσε είναι δύσκολο πράγμα, Δεν μιλάω για πιο τρει, Μιλάω για ολοκληρωτάγμα. Σε κοιτάνε με βλέμματα λάχνα Σε τσιμπάνε και δαγκώνε Κι ολοχέρι οι σου απλώνε Ξέρεις, σε κάποια μέρη που φύγουν μερικές φορές στον αδρισμό σου Άμα βγεις ζωντανός θα'ναι θαύμα Εγώ θέλω με την ισχία σου να ετοιμάσει μια φιλο για την παρασκευή. Λοιπόν, υπάρχει ταινία με το βουτσάγα από το Λονδίνο. Θέλω να βάλει Λεβέντι και ενδιάμεσε ατάκε του βουτσά από εκεί. Το Κυριάκο το μητσοτάκι κάτι. Θα έχει πει και αυτό για το Λονδίνο, δεν μπορεί. Δεν Αλλά είναι την λέει... Γερμανία κυριά που ασχολούνται περισσότερο και του φίλου του εκεί. Έτσι πράγματα, οπότε είναι Father Κυριάκο που λέει ο Βουτσάσα του Παπαγινόπουλο, οπότε εκεί θα βάλει. Κάποιο του λέει ο Παπαγινόπουλο ξέρει να τραβότητε σανπάτη στην Καλαμάτα, βάλει και λίγο σαμαρά και πολλέ ατάκε και Λεβέντη και τσίπρα και του βουτσάβιο το γαμπρό από το Λονδίνο. Please go, father. Please. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για την Ευρώπη oh, yes. Το αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψίσματος προφανώς και πρέπει να γίνει σεβαστό Ταυτόχρονα όμως μας υποχρεώνει όλους να κοιταχθούμε στον καθρέφτη για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε γιατί το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης δεν φαίνεται να συγκινεί πια τους ευρωπαίους πολίτες. Oh, yes. Η άποψη της ΕΕΣ Κεντρών είναι ότι στη Βρετανία κακώς έγινε δημοψήφισμα. How do you do? Đω, Ήταν λάθος του κυρίου Κάμερον. What? Και είπαμε. Να προσπαθήσει και ο κ. Τσίπρα να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στου Εγγλέζους Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πει από ποιο μέρο τη. Είμαι ο Αλέξη Τσίπρα και είμαι από την Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνει. Ναι. No. Μήπω καταλαβαίνει ένα τραγουδάκι που λέει Σαν μπά στην καλαμάτα κερδίζουμε το καλό. Φέραμε ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό. Και τώρα βλέπετε τι γίνεται. Παρέδωσα τσίρκο και εκείνοι το κατάντισαν ένα απέραντο κυδιώσιμο. Oh, yes. Bro. <ΣΣΣΣ> Τέτοις μέρες συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από το Θάνας για Θα μπορούσες να βάλεις το κεφυλακόμα. Από τον Κώστα Φωμαίδη. Καθώς Μια φιέρωση για την Παρασκευή σε παρακαλώ. Ο νόμιλος φίλος αστυνομίας γραποσόλα ρε. Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και ενημέρωση ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτιοτύπου. Από τηλεφωνείτε? Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας. Από τον Φίλων Αστυνομίας. Ναι, ναι. Έχει φίλους η αστυνομία. Ποιον. Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς και, τι, και κάθονται εκεί παρά και λένε ρε, ρε μα είδες εγώ περιπολία που έκανα ρε κοίτα ρε, ρε εγώ θα το φάω το με το μηχανάκι που μαρσάρει ρε κοίτα πως έχουνε γυρίσει τις πινακίδες κοίτα τα μαλακισμένα θε, θα τα φάω ζωντανά ρε ουκ, ουκ, ουκ, και λένε μετά και λένε αυτά με τους φίλους τους ε πώς μιλάτε έτσι το όνομα σας ε μπότσι Πώ πως ναι Πώ λέμε καμπότσι με τσι και ναι Μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο! Με μένα, παρακαλώ, είμαι υπεύθυνο! Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίε από την παρέα εκείνη της αστυνομία με τους φίλους! Ρε, ρε, εγώ θα το φάω λάχανο ρε, το βλέπεις, ρε! Το βλέπεις! Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη Έχω, τη ζωή, ρε! ρε θέλω να σα ενημερώσω ότι η κλίση θα ειχογραφηθεί! Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι! Ούτε μπάτση, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνη! Τσάμπα μας τα λένε! Επειδή ειχογραφούμε τι κλίσεις, τι είμαστε καθάρματα! Μια χαρά άνθρωποι! Ρε, την κουκούλα, ρε, γνωστ Μάλιστα. Άλλο τίποτα έχετε να μα πείτε. Ε τι άλλο να πω, να ρε. ρε να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί, Δεν θέλω να τους βλέπω, σου λέω. Τι, Πακιστάνος, φάτε τον βουρ. Παταγκάζει, ρε με το ξαρά. Ναι, ναι. Ζήτω η Ελλάδα, ρε, αστυνομία. Ήθελα <Τι> ακόμη, ήθελα <Τι> ακόμη, Πολύ, πως να ξημερώσει όποιος έχω. Εγώ, εγώ δεν παραδέχτηκα την ύπαρμα.